101,5 FM Stereo. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβος του. Τι άλλα ελληνικά έργα το να χρησιμοποιήσουμε. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε. Ρε Πούση μου! Να, να σα βγάλουν στον δρόμο να πάτε το πάρτε του καροτσάκι με το χέρι σου έμπλεκ στην ψητάλια στα παπάρια του, τι έγινε στην Ελλάδα, ε, είναι νόμος αυτού του κράτους. Αναγκαστική απαλλοτρίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας. Μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοποιώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις. Γέλα, πάει. Γέλα, σου λέω. Είχε ασχοληθεί κανένας για τον Επουφανιούχο, ακόμη μέχρι σήμερα, τα νομικά τμήματα των κομμάτων, ένα-ένα κόμμα να βγει να μιλήσει. Ρε Αλέξη θα με τρελάνεσαι εγώ, δηλαδή με τρελαθώ εσαι φίλος Η σύνδενη μας είπες ότι ήσουνα... είσαι ταυμαστής του σχεδίου Marshall διότι γύρω στις 600.000 οικογένειες αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστες Σας λέει τίποτε αυτό, αυτές οι ήθελαν να ξέρα, σκέφτομαι μερικές φορές με το μετελήθιο μυαλό μου Αυτές οι 600.000 οικογένειες, σε κόμπα είναι, θα μας αποζουρλάνετε εντελώς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 Don't trip me up Shake your leg Like the tail of the pub I'm paying news Till I register heat Sure hope I don't end up on the street Homeboy Homeboy Everybody needs a home Homeboy Homeboy Everybody needs a home So many people Καλή σα ημέρα, κυρίε μου και κύριοι, καλή σα ημέρα. Ράδιο Άρτα στου 101,5 είναι η εκπομπή στον τοίχο. Ναι, είναι η εκπομπή στον τοίχο ναι, Συγχωρείτε είμαι ο Γιάννης Λαζάρου Και θα είμαστε παρέα Μια ωρίτσα περίπου Για να ρίξουμε καμιά ματιά σε καμιά ειδισούλα Δηλαδή τι ειδισούλα. Ναι Κυρίες μου και κύριοι Εσείς μπορείτε στο 2681 4.060 Να μας κάνετε τις δικές σας παρατηρήσεις Και να ανατρέψετε Τα πάντα να κάνετε την ανατροπή Κυρίες μου... μου και κύριοι Τέτοιο Σαββατοκύριακο δεν έχει ξαναγνωρίσει η Ελλάδα Ξεχύθηκαν οι νέοι στους δρόμους Πανηγυρίζοντας, κρατώντας ε, κλάδους όχι μόνο ελέας Γονάζοντα ω ανά, ω η Ελλάδα το γκλέντισε πραγματικά αυτό το Σαββατοκύριακο, ειδικά οι νέοι. Μετά την πρόταση του ΚΕΠΕ να δουλεύουν ένα χρόνο χωρί καμία αμοιβή, αλλά πάνω απ' όλα χαρήκανε οι νέοι μα 15 έω 24, διότι μπορεί να του φορτώνουν και σε καράβια να του στέλνουν να δουλεύουν χωρί αμοιβή πάντα, χωρί ασφάλεια, χωρί τίποτα στο εξωτερικό, σε Έλληνες επιχειρηματίες του εξωτερικού. Τέτοια χαρά οι νέοι μας δεν είχαν ξανανιώσει στα σκέλια τους από καταβολής κόσμου. Και ξεχύθηκαν στους δρόμους πανηγυρίζοντα. Όλη αυτή την ιστορία βέβαια, ε, οι νέοι μας ανακάλυψαν ότι την έκανε, όχι μάλλον την έκανε, την μελέτησε την μελέτησε ναι, και την επρότεινε ε, μέσα στο ΚΕΠΕ ο δόκτωρ Χολέρας. Ο δόκτωρ Χολέρας λοιπόν, δεν διαθέτουμε δυστυχώς εικόνα να σας δείξουμε τη μουτσούνα, επειδή κάποιοι ισχυρίζονται ότι η εξουσία δεν έχει πρόσωπο. Να σας δείξουμε τη ε, μουτσούνα του δόκτωρος Χολέρα, yeah, yeah. Χολέζα νομίζω, Χολέρα κάπως έτσι το λένε, yeah, yeah. ο οποίος ε, επέμεινε στην πρότασή του, στην έρευνα την οποία έκανε φέρνοντας ως παράδειγμα την δεκαετία του 50 και του 60, Όπου ξενιστικομένος ο άλλος από το χωριό έστειλε το παιδί του Μαστοράκι Να μάθει να χτίζει Να μάθει να φτιάνει καφέδες σε καφενεία, Να να να διάφορα να πούμε Και σου λέει γιατί αφού το κάναν τότε Γιατί να μην το κάνουμε και σήμερα Αυτό ήταν το επιχείρημα του δόκτορος Χολέρα Βέβαια εμείς ψάξαμε Και βρήκαμε τα βιογραφικά του δόκτωρος Χολέρα Ακαλά. Μελάμε για πολύ σπουδαγμένο παιδί Ολόκληρο κατεβατό από δοκτωριλίκια Το παιδί αυτό γαλαζοπράσινο μάλλον Κάποια εποχή εκεί Καραμανλέα, Παπαντρέα μπήκε στο Κέπε Βέβαια όπως όλοι φυσικά δεν, δεν έχει ούτε ένα μεροκάματο έτσι Μα ούτε ένα μεροκάματο Και φυσικά ήταν το ιδανικό σκλαβομπάσταρδο το οποίο έβαλαν μπροστά να βγει να πει αυτά που είπε και να δημιουργηθεί αυτή η αναταραχή αλλά μην νομίζετε δεν τους βάζουν τυχαία τους χολέριδες να βγαίνουν να λένε αυτά που λένε Πανηγυρίστε λοιπόν νεολαίοι μου Ο δόκτωρ χολέρας, χωρίστε... Είμαι δόκτωρα στου σου λέω. Ωραία, ξέρει για τι σπουδέ. Ξέρ... Ξέρει για, σπου... για τις μιλάμε. Μιλάμε, θε καροτσάκι να πούμε οικοδομικό να κουβαλήσει τα πτυχία. Ναι, ε, σου λέω. Ξεκινώντα από τον τυρί και φτάνοντα, τι να σου λέω, σαν εκείνον εδώ το δικό μα. Ο... Τον αγράμματο, το οποίο απέκτησε στα 50 πτυχίο από την Ιταλία κοινωνικών. Ε... Όχι κοινωνικών φρονιμάτων <laughs> Δεν είχε ανάγκη αυτός Ή το ήχη του μπατέρας που ήταν είχε του πατέρας Ή τον διξιόχη Ή τον διξιόχη <laughs> <laughs> Και Πήρε στα 55 Επτυχίο κοινωνικών σπουδών <laughs> Από την Ιταλία Ναι Η Ιταλία το πήρε το πτυχίο Το <laughs> έχουμε φωτοτυπία Έλα σταμάτα <laughs> <laughs> Έλα Παρακαλώ, παρακαλώ Γι' αυτό έκπησαν, για να πανηγυρίσουν οι νέοι Ναι Φέρα, για για. Είδες γιατί δεν άνοιξαν τα καταστήματα την Κυριακή yeah. Για να πανηγυρίσουν οι νέοι Τι άλλο θα ακούσουμε και τι άλλο θα δούμε Πάρα πολλά Τόσα που δεν τα βάζει το μυαλουδάκι σου καλοβολεμένο μου παλουκάρι Κυρία μου και κυρία μου αυτά με τους χολέριδες όλα τα είχα, ο σεισμός μας έλειπε μακελιό στη κεφαλονιά ή άλλο με το είναι το σεισμό μεταβαίνουν πλοία στην κεφαλονιά για να στεγάσουν 2.000 άτομα που λόγω ρογμών δεν μπορούν να μπουν στο... στα σπίτια τους τι πράγμα, θέλω σπάντομαι Οι άνθρωποι πέρασαν τραγικές στιγμές ε... Έγινε Μακελιό εκεί Πέρα σε έκτακτη κατάσταση Σε έκτακτη ανάγκη με συγχωρείτε Και ρίχθηκε εκεί η περιοχή Της κεφαλονιάς ah. Μπορείστε παρακαλώ Παρακαλώ Παρακαλώ Παρακαλώ Σωστά, σωστά, αλλά τώρα που... Ναι, ναι ξέρεις, ναι, ξέρεις με ποια έννοια το είπα ρε παιδί μου Να σου πω τώρα, ναι, ναι, να σου πω τώρα, ναι Θα σου πω, θα σου πω με ποια έννοια το είπα, έλα Ναι, ναι Μα, Πολύ σωστά με διόρθωσε ένας φίλος τηλεακροατής Ότι δεν έχασαν τα ανθρωπάκια τα σπίτια τους Οι τράπεζες τα χάσαν Αλλά το είπα με την έννοια Το ότι τουλάχιστον το χειμώνα θα τον βγάζαν με στα σπίτια τους Κατάλαβα με αυτή την έννοια. Οπότε ναι, πάει το γαμοσταυρίδι από το Σόιμπλε και από την παρέα του εδώ, από το Στορνάρα και από του άλλου. Χάσαν τόση περιουσία τώρα στην κεφαλονιά Ρογμέ, στον Αντάλο τι να τα κάνουν αυτά τώρα. Τι να τα κάνουν αυτά τώρα. Δυστυχώ. Παρακαλώ. Χωρίστε. Να, να, εγώ χαίρομαι, που, χαίρομαι ναι, πάνω που πήγα να χαρό μου ναι, ναι. Μη χαίρεσε μου λέει άλλος Ούτε εσύ ούτε ο προηγούμενος Διότι το πληρώνουν το οικόπεδο Το οικόπεδο ό,τι ρογμή και να έχει οικόπεδο είναι Τι να σου πω τώρα να πούμε ναι, Άδικο έχετε Κανένα άδικο δεν έχετε Κανένα άδικο δεν έχετε Αλλά κυρία μου και κυριέ μου Κυρία μου, κυρία μου και κύριέ μου, κυρία μου και κυριέ μου to... Βάρεσαν οι σιρήνες, βάρεσαν οι Έρχει του Τζομάκα, Του Τζομάκα! παρακαλώ έλα ρε παλικάρι δει κάτι κουνηθήκατε εσείς εκεί πέρα βάλεις yeah. για πες το Α, τα έχουν ασφαλίσει, μπράβο ναι και θα πληρώνεις και το υπόπεδο Ω, ναι, σωστός, σωστός, ναι, σωστός, ευχαριστώ πολύ ναι, Καλημέρα, μη χαίρεστε λέει κανένας, ο Θεσίου, το προηγούμενος, το προπροηγούμενος Αυτοί τα έχουν ασφαλισμένα τα σπιτια, όχι οι κάτοικοι, οι σόιμπλε Και θα πάρουν και από την ασφάλεια, από παντού τα παίρνουν Αλλά κυρία μου και κυριέ μου, να ξαναβαρέσουν οι σιρήντες Κυρία μου και Κυρία μου έρχεται ο Τζομάκα, ο Στέφανος ο Τζωμάκας. Η κατάρρευση του Πασόκ είναι αποτέλεσμα της παρακμής, της ηθικής κατάπτωσης και της συντριβής ενός μετόπου ατερόκλητων πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων χωρίς ιδεολογική και πολιτική ενότητα και στελέχωση από ανθρώπους χωρίς αρχές και αξίες. Έπεσε να περιμέναμε μεγάλε... <Σιου> με τις αρχές και με τις αξίες Μας παρουσίασε τις δικές του φυσικά που δεν έχουν οι άλλοι Μετά την κατάρρευση του Πασόκ <Σιου> Πνίκα πάει δηλίουσε, Ήρθε λοιπόν το σοσιαλιστικό κόμμα Ο Στέφανους ο Τζουμάκας Άρε καταράχτ Άρε καταράχτ Άρε κολυμβητήρια καινούρια που σε Καινούριο Καινούριου το προηγούμενο δεν ήταν θερμινόμενο Ήταν ανοιχτό ολυμπιακών διαστάσεων στον καταράχτ Τώρα θα σας κάνει κλειστό Ολυμπιακών διαστάσεων Να πηγαίνει ο Μπαρμπαμίτσος Να κάνει τον μπάνιο το άλλο Ο άνθρωπο τέλος πάντων το χειμώνα Χωρίστε παρακαλώ Ε? Ο Στέφανος ο Στέφανος Ήδης ο Στέφανος Ήδης Έλα Έφτιαξε <Ρι> ε, κόμμα λέμε ρε. Καλά δεν ακούς εκπομπή ρε παιδί <Ρι> Το σοσιαλιστικό κόμμα δικό του ρε παιδί μου Καλά δεν ακούτε Τι, τι παρουσιάζουμε εδώ ρε παιδί μου Να απο... yeah. Yeah. Έλα τα ξαναλέω πάλι Ε, <Ρι> <Yeah. Ρι> Τα ξαναλέω <Ρι> Μα δεν καταλαβαίνεις ρε άνθρωπε τι σου λέω <Ρι> Αφού το Πασόκ τα είπε ο Στέφανο. Έχει καταρρεύσει. Και είναι, έχει και παρακμ... είναι παρακμιακό και έχει και ηθική κατάπτωση. Και είναι ετερόκλητη πολιτική χωρί αρχέ και αξίε. Κύρθου Στέφανο του κόμμα του Πιδί με ηθικέ αξίε και αρχέ. Και έκανε το Σοσιαλιστικό Κόμμα αυτόνομο αυτοτελές αυτοτελέ. Θα λάβει μέρο στι προσεχεί εκλογικέ αναμετρήσει στην αίθουσα του ΕΒΑ. Ο υπουργός, πρώην Υπουργό, Στέφανος Τζομάκας μας περιέγραψε την οικονομική κρίση ω κοινωνική κρίση ηγεσία. Κατάλαβες μεγάλε. Ε, τυχαία τώρα έρχεται αυτός που ξεκίλιασε στο κομμένο τους ανθρώπους. Για το γερμανό σας μιλά, ορίστε παρακαλώ. Τα πόρε παιδί μου εγώ τώρα τι τα φωνώ τι... Ναι χαίρετε Αμάν μου ρε να πω αμαν. Πως κάνει τι έτσι; ρε. Ο Στέφανος είναι το παιδί Πήγε πως πάσε στο Άγιο Όρος Και κάθισε να πούμε να βρει. Πήγε 12 χρόνια στην Αμερική Έμαθε καλά τις αξίες Τις αρχές όλα αυτά τα πράγματα Και γύρισε Και προσφέρει στον τόπο του Κατάλαβες προσφέρει στον τόπο του ένα κολυμβητήριο τώρα θα δεις τώρα θα δεις τι σε περιμένει να τελειώνουμε με τους γελίους τελειώσαμε λοιπόν και με το σοσιαλιστικό κόμμα πάντως εγώ εγώ. το χρησιμοποιώ εδώ το εγώ θα το επαναλαμβάνω όσο θα σας ανακοινώνω καινούργια κόμματα, κομματίδια ομαδούλες και τέτοια θα σας λέω ότι το σχέδιο γιούγκο συνεχίζει να υλοποιείται. συνεχίζει να ελοποιείτε Ξύπνησε ο Στέφανος πρωί Πώς λέει το δημοτικό ρε Ξύπνησε η Όλγα μας πρωί Πώς λέει παρακάτω ρε Ξύπνησε ο Στέφανος πρωί Και είπε να μας σώσει Και έφτιασε το κόμμα του Και αυτός θα μας τον χώσει Α πά πά Τα το κάνω τραγούδι Λοιπόν τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου Να τελειώνουμε με τους γελίους Τελειώσαμε μέχρι εδώ πάμε παρακάτω Το Πασόκ Το, το Πασόκ θα κατέβει με άλλο όνομα πιθανά στις ευρωεκλογέ. Με άλλο όνομα Με άλλη μουτσούνα Πώς θα τον κρύψει το Βενιζέλο; δεν γίνεται Α, ε, Αυτό σημαίνει ότι τα 125 εκατομμύρια θαλασσοδάνια Που πήρε ως κόμμα θα τα πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες γενικώς Πώς το πες Από τη στιγμή που το Πασόκ ως νομικό πρόσωπο Ως αφημί πάβει να υφίσταται και να λειτουργεί οι υποχρεώσει αυτομάτω πού περνάνε, σε ποιον περνάνε, μα σε σένα, κοτούτσικο, σε σένα που θα σε σώσει, ο Λιάσο, ο Κουκούτσις, ο Στέφανο, το Πασόκ με άλλο όνομα. 125 εκατομμύρια, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, Σωστά, σωστά, σωστά. Oh, Γι' αυτό λέγαμε, τι λέγαμε. Τόσα χρόνια δεν λέγαμε αφού πιστεύετε στην ψήφο, η ψήφο πρέπει να είναι φανερή. Να ξέρουμε ποιο ψηφίζει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, οπότε τα 125 εκατομμύρια τώρα αυτά να πάνε στου οπαδού του Πασόκ. Αυτοί δεν θέλαν Πασόκ. Να πάνε εκεί και μην μας πείτε τώρα ότι τους δούλεψαν. Ορίστε παρακαλώ. Είναι, δημοκρατία είναι. Πολεμήστε όλοι σας να δοξαστούμε όλοι μας. Ακριβώς, ακριβώς Α, oh, δεν ξέρω, πρέπει να ψαχτείς Ναι, ναι, ναι Δεν χρειάζονται ρε εγγύητές, αυτή είναι η εγγύηση από μόνη τους Έλα πάμε Να σε καλαπότε αναρωτιέται ένας ταλέπορος τηλεακροατής Πότε έβαλα εγώ υπογραφή ως συγκριτής στα δάνεια του Πασό Από τη στιγμή που γεννήθηκε. Τι πλάκα που κάνεις τώρα; Πού θα πάνε λοιπόν τα λιπτά wow. Τα λιπτά θα πάνε στο... Τώρα δεν είναι ο Στέφανος Πασόκα α πούμε να το φωνάξω, το πού... Έλα, δω, ρε, μεγάλη να Θα πάνε στον κουσμάκι να τα πληρώσει ο κοσμάκης. Κάτσε εδώ κάποιο μασκάρικα. Κά... Χαμός τον κυκλίδωμε. Τι είναι; παρακαλώ. στο μια στιγμή Σωστέλνω, κάτσε να το πω να στέλνω Σωστέλνω Με μια σημαίνια βίτσα Και με ρωτήσει που κάθομαι Δίπλα στην παριωρίτσα oh. Ασημένια βίτσα ποιος έχει ο Στέμφανος oh. Ο ποιος, ποιος έχει ασημένια βίτσα Και άλλο δεν the ξέρω και τσέλιγε Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Θα μου πεις τώρα ο Στέφαρνωστο είναι δίπλα στο Μπέργιο Τι είναι αυτός Αω λαμπράκες Γεια σου λαμπράκι όμορφε Λαμπράκι πενεμένε Έλα ρε πάρε τηλέφωνο ρε λαμπράκι Στεγνώσαμε ρε Φιλιά φιλιά Είναι κάτι ανώμαλοι Τηλεακροατές Οι οποίοι κάθονται εκεί να πούμε Ακούν την εκπομπή και φτιάχνουν βαθιστόχαστα Ποιήματα Πως το είπε Σωστέλνω χειριτίσματα Με μια σημαίνια βίτσα Και σύμπω πως κάθεσε Δίπλα στην παριουρίτσα Ά, Ωραίο θα το παρουσιάσω στην βραδιά Ποιησής αρτινών Ποιητών Α πριν το παρουσιάσω Παρακαλώ εκεί την ομίγηρη Να κανονίσετε να μου κάνετε αφιέρωμα στο ημαρέτ Αφού, αφού καθαρίσετε και τα, τα, τα, τα, τα, τα βάτα Τα βάτα Τα βάτα, ναι, τα βάτα. Hey! Λοιπόν Τέλειωσε 125 εκατομμύρια Ετοιμάσου τώρα Γιατί το Πασό καλάζει όνομα Αλλά Κοιτάξτε Ακούστε τι ρίξαν τώρα στην αρένα Κάνανε λέει σφιγμομέτρηση Δώστε λίγο βάση την πενιά σας παρακαλώ Ξεκίνησαν τα όργανα Και το 60% των Ελλήνων Θέλουν κυβερνητικό συνασπισμό Μεταξύ δεξιάς και αριστεράς Ακούτε τι ρίχνουν Τι ξεκίνησαν να ρίχνουν Μετα δεξιά είναι Σαμαροβενιζελοκουρελο Και αριστερά είναι ο Τσίπρας τώρα Εντάξει μήνε. Και το 60% των Ελλήνων Θέλουν κυβερνητικό συνασπισμό Μεταξύ δεξιάς και αριστεράς Ξεκίνησαν τα όργανα Πάρτε το αλλιώς παιδιά να το χορέψουμε Γιατί Μα έχετε ζουρλάνει εντελώς Οπότε λοιπόν Αφού το θέλει το 60% των Ελλήνων ε, Ξέρεις δεν χρειάζεται και γκάλωπ Είναι ακριβώς το ποσοστό που λέμε Ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα πρόβλημα Αλλά και αφού τα βγάζουν και με αυτή τη στιγμή Ορίστε free, παρακαλώ Άρα καλό Η εταιρεία που έκανε την ερευνά Τι θες να είναι δηλαδή η εταιρεία Είναι η μέτρον ανάλυση Αμάν μωρέ και σε πατήσεις νομοσιολογίες βλέπεις να βγω Αμάν Αμάν μωρέ πω πω πω Τι θα κάνω με σας έλα γεια Γεια Αμάν ρε τούτος εδώ όλο νεφελίμ και ελοχίμ βλέπει πίσω να είπαμε Τι είναι τούτος ρε όλο συνομωσίες βλέπει Λοιπόν, άκου τώρα μεγάλε Το ρίξανε στο τραπέζι Ότι το 60% των Ελλήνων Γεια σας Ελληνάρες μου Θέλουν κυβέρνηση αριστεράς και δεξιάς Ο Στέφανος είναι στην αριστερά τώρα ή στη δεξιά. Είναι στο Σοσιαλισμό, είναι να Δεν γίνονται αυτά, Να σας ενημερώσουμε ότι πέρασε και από την Μεγαλούπολη Άρτα ο Σοσιαλιστής Δημοκράτης Πατριώτης Μπίστης και δημιούργησε την Κεντρική Επιτροπή, κάπως τα λένε αυτά τέλο πάντων, τη κίνηση των 58. Δηλαδή τώρα είναι 59, γιατί είναι και ο Τατσό μαζί, αλλά μείναμε να τη λέμε 58. Όπου προσώπατα τώρα σου λέω πατριωτικά Ανέλαβαν να μας οδηγήσουν Και αυτά στη σωτηρία Ναι Σώστε με Δώστε μου να πιω το δηλητήριο Παρακαλώ 50, Όχι 58 Άνω λέμε 58 πλάς όχι, όχι 58 Αν θέλεις καλύτερα 58 πλάς 58 πλάς Όλοι, όλοι είμαστε δημοκράτες Όλοι, έλα Οπότε, ναι, σε Δεν θα λέμε τώρα Καλημέρα, ξέρω εγώ, άνθρωπες, σύντροφε, αδερφέ, πως λένε διάφοροι Θα λέμε πως λεγαν παλιά, λέγανε οι Γάλλοι στη Γαλλική Επανάσταση Πολίτη θανάσι πολίτη αθανάσια θα λέμε μεταξύ μας δημοκράτη Είμαστε όλοι δημοκράτης τώρα Ο Μπίστης Ο Μπίχτης Ο Μπίστης Καμοτομπίστη Ο Μπίστης τι είναι Ο μπίχτη. τι Για μπράβο Μπράβο Έχουνε τον μπίστη στο σημαντικό και έχουν και τον μπίχτη Τον Τατσό Γεια σου ρε Τατσό Κυρίες μου και κύριοι αφού το 60% των Ελλήνων Ελληνάρες μου προχωράτε ορίστε Καλημέρα Ναι Μα αυτό δεν είπα Δεν τη είπα την είδηση τώρα Όπου προσώπατα ανέλαβαν την κεντρική επιτροφή Εδώ να μας φώσουν ναι, Χιλιάδες λαού ήταν και απ' έξω Ναι Ξέρω Ξέρω, όλα τα ξέρω Ναι, αλλά δεν ήταν μπροστά, ήταν στα πίσω καθίσματα Πάνω στο πάνελ ήταν άλλα προσώματα Αγωνιστικά Ναι, ναι, ναι Αυτό, αυτό δεν το δεν το γνωρίζω, είμαστε δημοκράτες τώρα Είμαστε δημοκράτες Έλα, ησύχασες τώρα ε, Μπράβο, αφού ησύχασες Έλα, έλα, για φιλιά Κοιμήσου ήσυχος, τώρα είμαστε δημοκράτες Τώρα ποιοι πηγαίνουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις Ναξί οι κοινωνίες οι... οι μικρές Οι κοινωνίες οι μικρές, ξέρεις εσύ παραπέρα από ακούσεις τηλεακροατή μου Από μεγάλες κοινωνίες, είναι πουτανίτσες Μη σε τρομάζει η έκφραση. Είναι πουτανίτσες οι μικρές κοινωνίες yeah. Λες και οι μικρές δεν, δεν, είδαν ποιοι, δεν βλέπουν ποιοι πηγαίνουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις Τι έχουν κάνει ή τι κάνουν ακόμη και σήμερα στις μικρές κοινωνίες Ή τέλος πάντων τι βιολί βαράνε και βγαίνουν να σου λένε να σε σώσουν yeah. Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου yeah. Αφού το 60% ορίστε, δεν θα το πω Ναι, ναι. Favorite game. Ήταν και αυτός. You're losing your mind game. Oh, δεν το είπα αυτός. Αυτό. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Όχι, όχι, δεν κάνεις ο Αυτός ο δεύτερος τόπε. Και τότε του είχα γράψει το περίφημο άρθρο τότε πριν από χρόνια. Το γεφύρι χωρέφτια και συγγνώμη επειδή είναι ένα θέμα το οποίο το ρεπορταζιακά το χειρίστηκα τότε και έγραψα και ένα άρθρο Μουσική Ναι, ναι, ναι. ναι Ναι Εντάξει τώρα μην πιαστώ με τέτοια θέματα αφού τι να κάνεις του ίδιου δεν θέλουν αυτούς που λέγανε τα γεφύρια να ανεβοκατεβαίνουν στα νερά και τέτοια, τι να κάνω εγώ τώρα αφού το θέλει στο 60% Συνασπισμό δεξιά και αριστερά, τέρμα τελείωσε. μίληση ψι... η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Σόιμπλε, σόιμπλε, μόιμπλε, ορίστε. Καλό του το παλιγάρι. Για πέστο; το. Α σε βρίσκω oh, Διάβαστο, Το είπαμε πριν μέρε. Εντάξει, να σου δεν θέλω να συμμετέχω με αυτό το γελίο να το κάνω διαφήμιση. Διότι πρόκειται για γελίο τύπο. Ε, Ποιο θα τον κατεβάσει εγώ, θα τον κατεβάσω ο διαδήποτε. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου φίλε μου, να σε καλά. Αυτέ τι ειδήσει θα σε τιμωρήσω, θα γίνω εφορία. Θα σε τιμωρήσω με 100 ευρώ πρόστιμο, διότι τι έχουμε πει. Λοιπόν, κυρία μου, κυρία μου, Σόιμπλε. Σόιμπλε, συνέτερο σύμμαχο, αδερφοποιτό. Αδέρφοι τώρα μιλάμε. Δεν θα ήθελα να υποχρεωθώ να εφαρμόσω το πρόγραμμα της Ελλάδας στη Γερμανία Γερμανοί Δε ετοιμαστείτε Πρόσεξε Προσέξτε η δήλωση του Σόιμπλε Η δήλωση του Σόιμπλε Γιατί ο Σόιμπλε δεν είναι κανένα μπουμπούκι ε, ξέρεις της πλάκας Δεν θα ήθελα να υποχρεωθώ να εφαρμόσω το πρόγραμμα της Ελλάδας στη Γερμανία Τι σημαίνει αυτό Ότι κάποια στιγμή όχι μόνο στη Γερμανία θα εφαρμοστεί, αλλά σε ολάκερη την Ευρώπη. Βέβαια οι Γερμανοί έχουν μια μεγάλη ελπίδα. Ορίστε παρακαλώ. Αυτό θα έλεγα τώρα. Πόσο το όνομα δεν θυμάμαι του. Λοιπόν, που λες Λινάρα μου, ο Σόιμπλε δεν είναι κανένα τυχαίο μπουμποκί το οποίο δουλεύει σε, καμιά, στη Γερμανία έτσι ο Σόιμπλε είναι αυτός που εκαθάρισε κυριολεκτικά την Ανατολική Γερμανία είναι αυτός που τελείωσε βιομηχανίες και άλλα κόλπα ο Σόιμπλε δεν είναι ένα πρόσωπο στα Global Government του Γιουργά και του Παπανδρέα. βέβαια οι Γερμανοί έχουν μια μεγάλη ελπίδα τελειώνει η ποινή του... κάτσε να θυμηθώ το όνομά του αυτούν που τον πυροβόλησε μισό λεπτό ορίστε παρακαλώ δεν άκουσα ναι γιατί τότε ναι πως πως ναι ναι ναι ευχαριστώ ευχαριστώ πολύ Οπότε λοιπόν κοίτα να δεις ποια είναι η ελπίδα τώρα των Γερμανών Ο Dieter Gauffman βγαίνει ως ονείποτε τελειώνει η ποινή του που είχε βάλει που πυροβόλησε το Σόιμπλε Το Σόιμπλε γιατί τον είχε πυροβολήσει Διότι δεν ανεχόταν την καταστροφή την οποία εφάρμοζε μετά τη διάλυση της Ανατολικής Γερμανίας Την οποία ε, κατέβασε και προς τα κάτω Γι' αυτό τον πυροβόλησε Βέβαια τον Dieter, τον Gauffman τον βγάλαν τρελό, τον πήγαν σε ψυχίατρία, τον δικάσανε. Ο άνθρωπο βγαίνει ω ο νούπο από τη φυλακή και υπάρχει μία ελπίδα. Θα μου πεις και να φάει το σόιμπλε. Δεν υπάρχουν τ' άλλα τα σόιμπλάκια. Υπάρχουν και αυτά δεν τελειώνουν αυτά. Αλλά απλά ο σόιμπλε δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Και για να λέει ότι δεν θα ήθελα να υποχρεωθώ να εφαρμόσω το πρόγραμμα της Ελλάδας στη Γερμανία σημαίνει ότι κάποια στιγμή ετοιμαστείτε Γερμανί μου, ετοιμαστείτε, θα φάτε καλά, Ετοιμαστείτε. Ο ηχολύπτης πάλι σήμερα κάνει τα δικά του Α, ηχολύπτης είναι τι να τον κάνουμε Λοιπόν Και επειδή εσείς πέρα από το 60% θέλετε συγκυβέρνηση δεξιά και αριστερά. και θέλετε και Ευρώπη Δεν κάνετε χωρίς Ευρώπη αδερφέ μου Δεν κάνεις χωρίς Ευρώπη Ούτε λίγο ούτε πολύ Τι έγινε ρε ηχολύπτη να πούμε Που κακά μην πω τίποτα Ακούτε τίποτα Α, ναι, ναι, ναι ακούτε Λοιπόν τέλος πάντων ούτε λίγο το πολύ ο Σόιμπλε λέει ότι χρειάζονται τους μετανάστες από τα Βαλκάνια διότι κάνουν όλη τις κατοδουλιά που δεν κάνουν οι Γερμανοί ο Σόιμπλε τα λέει δεν σας στέλνουμε εμείς αυτά ποιους Α, yeah, έχεις εδώ σήμερα να τα ανακοινώσω φίλε. λοιπόν έχουμε και τις συνομιλίες μας εδώ στα στούντιο. είναι στο άλλο στούντιο κόσμο, εγώ είμαι στο στούντιο 5 Καλά είπα πέντε να βάλω κι άλλο. Στο στούντιο. Στα στούντια! Είμαστε στα στούντια! Γενικώ. <laughs> Ποιο στούντιο είμαι εγώ εδώ, 8, στο στούντιο 8. 8,5 στο στούντιο 8,5 που κάνει νόηματα. 5,5 εβδομάδε βαράται. Λοιπόν και λέει ο, <χωρή> ο... δικό μου τώρα να πούμε ο Σόιμπλε, <χωρή> Η Γερμανία επωφελείται από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση περισσότερο από κάθε άλλη χώρα εξαρτώμεθα από τους εργαζόμενους που έρχονται στη χώρα μας ορισμένοι τομείς όπως τα γυροκομεία η οικιακή φροντίδα δεν θα μπορούσαν να λειτουργούν πλέον χωρίς αυτούς ούτε λίγο ούτε πολύ τους θέλει όπως του ήθελε και για τη δουλειά που κάνανε οι κασταρμπάιδερς στη Γερμανία θέλει όλο το τον ευρωπαϊκό νότο θα έλεγα ειδικά τους βαλκάνιους να τους χρησιμοποιήσει ως νεοσκλάβους Κυρία μου και κυριέ μου Έχουμε βέβαια εκτός των άλλων Των ε, Γερμανικών διεισδύσεων στην Ελλάδα Και Και προσέξτε, προσέξτε Τον γερμανο Επιχειρηματικό σύνδεσμο Έχουμε και τέτοιον Και καλή Καλή Την Μέρκελ Να ηγηθεί επιχειρηματικής πρωτοβουλίας Για την Ελλάδα Καταλαβαίνεις Κάποιος κοτσαμπόπουλος Και κάποιος κοτσανόπουλος Και τρία πουλάκια κάθονταν Στο διάκοτο ταμπούρι Γερμανο-Ελληνική αγωγή Γερμανο-Ελληνικός επιχειρηματικός σύνδεσμος Γερμανο αγωγή Γερμανο ελληνικός επιχειρηματικός Σύνδεσμος Γερμανο, γερμανο έτσι Γερμανο Γερμανο απικία Τελικά να τελειώνουμε με σας Να τελειώνουμε Να τελειώνουμε Είναι τελειωμένα τα πράγματα Κυρία μου και κυρία μου Όχι απλώς τελειωμένα πάνω από Κυρίες μου και κύριοι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ λέει για την Ελλάδα ότι είναι μια χρεοκοπημένη χώρα με συνεχόμενα δάνεια και συνεχή άνοδο της ανεργίας και δεν συμβαδίζει με ανάπτυξη και έξοδος στις διεθνεί αγορές Αυτά τα ξέρει και η τελευταία μπότσκα εδώ πάνω στην Βαλαόρα Το θέμα είναι, είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί το 60% του ελληνικού λαού δεν τα καταλαβαίνει γιατί πλανάτε ένα τεράστιο μεγάλο. Γιατί στο οποίο τουλάχιστον εμείς από εδώ δώσαμε τις δικές μας εξηγήσει ούκο λίγε φορές για να μην συνεχίσουμε να σας κουράζουμε. Παρακαλώ. Ορίστε. 30 χρόνια Τρεφόταν όπως τρεφόταν Φίλε μου ε, Εκείνο το οποίο Εντάξει να Εκείνο το οποίο σε τρελαίνει Είναι ότι έχουν στο μυαλό τους Ότι και τα παιδιά τους μπορεί να συνεχίσουν την ίδια ιστορία Με λίγα λόγια Η χαζομάρα τους δεν τους αφήνει να δουν Ούτε το αύριο των παιδιών τους Δεν τους αφήνει να δουν Τι να κάνουμε τώρα Βάει κολόνα Τα έργα που έκανε εδώ ο Μεγάλος είναι αλαιοφορείο δεν μπορεί να στρίψει και πήρε σβάρνα την κολόνα. Τι να κάνουμε. Έχουμε νησίδηση πολύ προχωρημένη. Κυρία μου και κυρία μου το καλοκαίρι βγαίνει από το μνημόνιο η Πορτογαλία. Λοιπόν οπότε εμάς οι Ευρωπαίοι μας περιμένουν στο Eurogroup με ανοιχτέ ακάλες ζητώντας την επιβολή των μέτρων που υπογράφησαν του δώσεις του δανείου. Ο Υπουργός Οικονομικών της Ελβετίας για τα 80 δις καταθέσεων των Ελλήνων στις τράπεζες της Ελβετίας για 80 δις ευρώ μιλάμε. Μας λέει δεν υπάρχει καμία περίπτωση φορολόγησης καταθέσεων Ελλήνων σε ελβετικές τράπεζες. Η Ελλάδα δεν φορολόγησε ποτέ ορισμένα πρόσωπα και σύμφωνα με παλαιότερη νομοθεσία Έλληνες ελεύθεροι επαγγελματίες Δεν ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν στην πατρίδα τους Διάφορες ισφορές. Αναδρομικά φόρους από εμάς Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα πάρει Είναι δήλωση φρεσκότατη Μυρίζει φρεσκάδα Του Υπουργού Οικονομικών της Ελβετίας Για τα 80 δις φανερών καταθέσεων Ελλήνων στην Ελβετία Εντάξει Και μας είπε εκτός των άλλων Επειδή αυτά όλα είναι Μεταξύ του μια λυσιδούλα Η οποία δένει Και ο Χάνεσος Μπόμποντας Σουσιαλιστής ο άνθρωπος Ότι είναι υπαρκτός Ο κίνδυνος διάσπασης της Ευρώπης ΕΕ Σε βορά και Νότο Θα θυμόσαστε ένα χρόνο και βάλε Τις δηλώσεις Και τη... τι μας έλεγε η Μέρκελ Για... Ευρωπαϊκή Ένωση δύο ταχυτήτων για Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι κι αλλιώς κι και αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα. Όλα λοιπόν κάποια στιγμή τα πετάνε, όπως μας πέταξε και ο Χολέρας την εργασία των νέων άνεφ αμιβής, και έρχονται μετά και τα κάνουν νόμους και πράξη. <Το> Πατώντας πάνω στις υπογραφές παπούλια Χίλαρ Εκλίντον, σας κουράζουμε, το επαναφέρουμε και το λέμε και θα το ξαναλέμε Ο υπουργός επί του πολιτισμού, πατριώτης και αυτός Πήρε 90 πολύτιμα αντικείμενα της ελληνικής αρχαιότητας Τα οποία διάλεξε ανάμεσα από 29 ελληνικά μουσεία Και τα πάει βόλτα ο Παναγιωτόπουλος Για να τα εκθέσουν στο μουσείο Βοζάρ, στο Βέλγιο Κατάλαβε τώρα, ε, βοηθάμε ρε παιδί μου κι εμεί. Και όλα αυτά για μια έκθεση που έχει ως σκοπό να δείξει Ότι η ελληνική, μέσω, η ελληνική ιστορία μέσω της θάλασσας είναι πια και ευρωπαϊκή ιστορία Τα πάντα όπως καταλαβαίνεις εδώ πέρα τα έκανε η Ευρώπη Δεν έκαναν τίποτα οι Έλληνες Αλλά κυρία μου και κυριέ μου Πια τα έχουν ψηφισμένα, τα έχουν υπογεγραμμένα Τα έχουμε ξαναπεί Την ώρα πριν δυο χρόνια που έτρωγε ξύλο ο κόσμος Όξο, άγριο ξύλο yeah. Ο Παπούλιας με τη Χίλαρη αυτά υπέγραφαν yeah. Κυρία μου και κυρία μου Μιας και αναφερόμαστε Στον πατριώτη πρόεδρο Παπούλια Να σας ενημερώσουμε Ότι Χορηγός της ελληνικής προεδρίας Είναι η Volkswagen Bank Χελάς Όχι τα... η Volkswagen Bank Ελάς Αυτός λοιπόν είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ευρώπη στον τομέα του αυτοκινήτου. Θέτει την πολύχρονη εμπειρία τη και το καταξιωμένο κύρο στην υπηρεσία σα κάθε στιγμή. Του, μέσω του υποκαταστήματό τη στην Ελλάδα παρέχει ολοκληρωμένα χρηματοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα για όλε τι μάρκες του ομίλου Volkswagen. Με γνώμονα λοιπόν, άσε με να τελειώσω τη διαφήμιση. Ορίστε παρακαλώ. Το κλείσω, φίλο. Όχι, <laughs> okay, δεν το πάω Χίλια <laughs> <laughs> συγγνώμη, αγαπητέ μου. <laughs> λοιπόν, η Volkswagen Bank λοιπόν, αυτή η τράπεζα yeah. Η μεγάλη τέλο πάντων που έχει κύρος και τα Είναι χορηγό της ελληνικής προεδρίας της δημοκρατίας yeah. Δημοκράτη μου yeah. Παρακαλώ Ποιο! Ποιο! Ε, Ποιο! Ο Μαύρο, ο, ο, ο Θεό! Αλλά λίγο να πάει φυλακή και ο Μαύρο. Λοιπόν, ε, είναι χορηγό τη Ελληνική προεδρίας βέβαια. Τη της, Προεδρία τη ΕΕ που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ε, είναι χορηγό τώρα. Η, η Volkswagen Bank. Κατάλαβε, δεν γίνεται τίποτα χωρί χορηγό. Κρυφό ή φανερό, μεγάλε. Τελείωνε. Όλα τα δάνεια των οικογενειών και των επιχειρήσεων όλων των κρατών μελών τη Ευρώπης ΕΕ, θα συγκεντρωθούν που αλλού στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οπότε, Κατάλαβες... καλά είπαν στην αρχή οι ταιλεκροατέ για τα σπίτια στην κεφαλονιά που έχουν ρογμές... Όλα εκεί λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα δάνεια των οικοκυριών... αλλά και των επιχειρήσεων. Και ο τρίγκιτράκη Μας δήλωσε Πως προτιμά να βρει έναν τρόπο να ομαδοποιηθούν... τραπεζικά δάνεια και τα λιμάν, αλλά μαζέψε τα εδώ, διότι εμείς διαθέτουμε και καλύτερες τις πρακτικές από την εταιρεία των ιών Σούφα. Θα σα στο ταψί. Βέβαια, η τάξη θα βρουν μπροστά τους σοσιαλιστικά κόμματα και άλλα. Φαντάζομαι δηλαδή ότι θα γίνει μακελιό. Ένας ταλέπορος πολίτης πήγε να πληρώσει σε ένα δημόσιο οργανισμό και δύο υπάλληλοι απλά έπαιζαν πασχέτζα οι άνθρωποι και ήταν ε, και στο φάτσα μπουκ, έκαναν ε, Έκαναν chatting τσιάτινγκ. Λοιπόν, και έκαναν λάθος την απόδειξη του ανθρώπου, και τελικά σήκωσε από τη μία από τον υπολογιστή να κάνει... σήκωσε τη μία υπάλληλο από τον υπολογιστή να κάνει μόνος του τη δουλειά, διότι και οι δύο δεν ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν. Για να... και οι δύο υπάλληλοι για να πληρώσει, ο άνθρωπος πήγε να πληρώσει κατάλαβες, αλλά οι κοπέλε εκεί δεν ήξεραν, ανέλαβε λοιπόν ο ίδιος, τις λέει εσύ κοπέλα μου να χειριστώ εγώ το μηχάνημα εδώ Πρα... εντάξει, μισό λεπτάκι να σε διακόψω από το φάτσα μπουκ λοιπόν, και δεν ανοίγει τώρα να δούμε εδώ την ιστορία μας κόλλησαν τα πάντα μας κόλλησαν τα πάντα λοιπόν, για να δούμε τι έγινε τέλος πάντων, αυτό έγινε. Έγινε λοιπόν Κυρία μου κυρία μου Η ρόμι Η ρόμι Μιλάμε για τη Ρώμη τώρα δεν μιλάμε για Την Νάνο Κολοπετινίτσα <coughs> Καλή Αλέξη να ηγηθεί Του ψηφοδελτίου Στις Ευρωεκλογές και στην Ιταλία Ο πρόεδρος λοιπόν Του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Είναι ε, Πολύ πιθανό Να ηγηθεί και των Ρωμαίων Να ηγηθεί και των Ρωμαίων Χρόνια πολλά Ρωμαίοι Τέλος πάντων ε, <coughs> Από πνίγα, Ναι, Άμα βλέπεις τέτοιες ειδήσεις Βλέπω αυτή την είδηση εδώ Τον 37 χρονο που πήγε ε, Διόρθωσε το κομπιούτερ Έπαιζαν μασχέτσα οι κοπέλε Και το φάτσα <-μπουκ> Και τέλος πάντων και έκατσε ο άνθρωπος Και του έφτιαξε το κομπιούτερ Τι να κάνει, από μόνο σου να κάνει όλα <Τι> Κυρία μου και κυρία μου Νομίζω ότι πια Υπάρχουν λύσεις για όλους <Τι> Επειδή πια ζούμε σε μια Ευρώπη Η οποία είναι ευνομούμενη Η οποία τέλος πάντων έχει διορθώσει Όλα τα κακώς κείμενα της ελληνικής Κοινωνίας ημών των Διεφθαρμένον όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Γεωργάκης Τώρα πια δεν χρειάζεται μόνο πτυχίο να είσαι γκαρτσόνι να, σε... να κάνεις οποιαδήποτε δουλειά Και να γίνεις νεκροθάφτης χρειάζεσαι πτυχίο Χωρίς πτυχίο δεν μπορείς να γίνεις νεκροθάφτης Δεν μπορείς να γίνεις νεκροθάφτης Μόνο που στην είδηση ε... για τους νεκροθάφτες Εγώ έχω το Ρώμη καλή Αλέξη Δεν πειράζει Θα το είδατε όλοι λοιπόν ότι πια ανοίγουν ε, ε, σχολές για να δίνουν πτυχία για νεκροθάφτες και εκτός αυτού ε, θα ξεκινήσουν και μαθήματα ε, τηλεοπτικέ, σε τηλεοπτικές εκπομπές για να, ε, να μαθαίνουν οι νεκροθάφτες ε, πώς και τι να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Φτάνοντας στο τέλος για σήμερα, θα ήθελα να, να μείνω δύο λεπτά στην ε, στον αραβώνα του γιου του Γιουργάκη του Παπανδρέου. Καλά κάνε ο, το παιδάκι και αραβωνιάστηκε τέλο πάντων Εντάξει, έχει τη, τη ράκι να φάει το ψωμάκι του Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό Το θέμα είναι ότι τον πατέρα της κοπελιάς Ο οποίος είναι ένας ε, μικροπολιτής ε, λαϊκές αγορές Τον έχουν πάρει τον άνθρωπο και τον έχουν κάνει φέτες Φέτες μιλάμε, όπου να ανοίξει, βρίσκει ε, τον άνθρωπο αυτό Και τον έχουν κάνει φέτες Λες και φταίει τίποτα ο άνθρωπος Που η κόρη του ερωτεύτηκε το γιουργάκη του Παπαντρέα Που όπως μαθαίνουμε η κοπέλα είναι κομμότρια. Εγώ τις κοπέλας έχω να της πω το εξή. Κοπέλα μου δεν θα κρατήσει πολύ ο αραβώνας, Γιατί οι Παπαντρέιδες ε, Πάντα ε, Βολεύονται με γυναίκες του αέρα Όχι μην πάει το μυαλό σου το κακό Α ah, πάρε και ο Ανδρέας πέρασε από πολλά Και κατέληξε σε αεροσυνοδό Και ο Γιωργάκη πέρασε από πολλά Και κατέληξε στην ε, Είναι αεροναυπηγός η Άντα <σκύρια> Οπότε και εσύ μπαίνεις στη σειρά Ορίστε παρακαλώ Α <σκύρια> mm -hmm. <σκύρια> ah, μπράβο ναι ναι σωστό Οπότε λοιπόν ε, καλά μου που τηλεακροατής εδώ ο, Στο τέλος ο γιος του Παπανδρέου Μπορεί να βολευτεί με κανένα σαλάμι αέρος <σκύρια> Τι να σου πω μεγάλη ε, το μόνο που μπορώ να κάνω, πραγματικά, είναι θέλω να ανοίξετε λίγο τα ραδιόφωνα να σας αφιερώσω ένα καταπληκτικό τραγούδι. Αφιερωμένο σε όλους σας. Το αφιερώνω στην κόρη μου που τη λένε Μάρια. Δεν είμαι γυναίκα επιμένεις αλλοπιά Μαρία με εκείνη την παλιά φωτογραφία από όνειρα παλιά να αδειάσει ο τείχος είναι παλιός είναι Χαμέ. Τελιγνάτα και καρδιά η ελευθερία. Μη με πικρείς Αλοβιά, Μαρία. Μη με πικρείς Αλοβιά, Αλοβιά, Αλοβιά, Μαρία. Μας του καιρού μας η ανοία τα σύνορα του κόσμου μας Μαρία και τα συνθήματα γίνηκαν μόνο λέξει. εκεί που φτάσαμε δεν έχεις να διαλέξεις Είμαστε έξω απ' αυτή την ιστορία μην επιμένεις αλλομιά Μαρία μην με πικραίνεις αλλομιά Αλοβιά, αλλομιά Μαρία Μην επιμένεις άλλο πια, Μαρία, να με θυμάσαι στον Ελλάς, επιλοχία. Τα χρόνια δεν τα φέρνεις πίσω. Ήρθω καιρός, ήρθω καιρός πια να τις σκήσω. Εγίνει την παλιά φωτογραφία μη με πικραίνεις αλοβιά, Αλία, μη με πικραίνεις αλοβιά, αλοβιά, μη με επικρίνεις αλοπιά Μαρία Λοιπόν, κυρίας μου και κύριοι, ο Χαμένος Ήχος, αυτό ήταν το τραγούδι που ακούσατε, Λεοντής Κινδίνης, get... με τον ανεπανάληπτο Νίκο Δημητράτο, τον οποίο χάσαμε πρόσφατα. Me... Αυτά τα λίγα είχαμε για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο, θα ακολουθήσει ο Θανάσης με συνεντεύξεις εδώ στο στούντιο. Στου 101,5. Κυρίες μου και κύριοι, αφού σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την υπομονή σας και την παρέα που μας κάνετε καθημερινά να ευχηθούμε να είσαστε πολύ καλά πάντα, μα πολύ καλά Γεια και χαρά σας Υπότιτλοι AUTHORWAVE